Από οποιοδήποτε κατάστημα μπορούν να διατίθενται αυτά τα φάρμακα είναι περίπου 216 mm -hmm. από το συνολικό αριθμό των χιλίων 582 μη 50, είναι περίπου δηλαδή είναι αρκετά και, και για ποια φάρμακα, φάρμακα μιλάμε τώρα, τι ακριβώς δεστώ. είναι αυτά ντε πόνα ας πούμε θα είναι σε μικρότερες ποσότητες περιεχτικότητας τη δραστική uh -huh. ουσία yeah. και θα απολούνται από τα supermarkets βέβαια οι το Supermarket δεν θα έχει καμία δέσμευση για το αν θα πάρει κάποιος μια ποσότητα αλόγηση και αν κάνει μια χρήση αλόγηση για τα φάρμακα. Δεν θα έχει καμία ευθύνη, την ευθύνη, ευθύνη θα την έχει ο καταναλωτής. Καταλαβαίνετε τότε καταλαβαίνετε ότι <σκυκλώσεις> τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα για τους καταναλωτές. Διότι η πρόσβαση μπορεί να έχει οποιοδήποτε σε αυτά τα φάρμακα.